Ιερός Ναό Παναγία Λαοδηγήτρια, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 11 Οκτωβρίου 2010. Στο όνομα του Πατρόφη και του Ιωκουτάγειου το Πνεύματο, Βασιλέφου Ράνι, παράκλητη, το πνεύμα τη Ελληνική, που πάντα χτυπάει και τα πάνε πληρώνει, τη αυρό των αγαθών και ζωή χωρί ελευθέ, και σκύνουσαν εν ημέρα και καθάρισαν με ασφαλή κυνήδο και σώσουν αγαθές ψυχασί μου. Καλησπέρα. Θα συνεχίσουμε αυτά που ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά και θα κάνουμε μία άλλη προέκταση, θα δώσω μία άλλη προέκταση. Καταρχήν, χρειάζεται να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την προηγούμενη φορά. Γιατί ίσως μπερδευόμαστε στους όρους. Όταν είπαμε την προηγούμενη φορά... Ότι η Εκκλησία είναι οικουμενική. Πολλοί παρεξηγούν του όρου και λένε οικουμενιστική. Άλλο οικουμενισμό και άλλο οικουμενικότητα. Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Δηλαδή ο λόγο τη αγγελιάζει όλη την Οικουμένη. Άλλο οικουμενισμό και άλλο επομένω οικουμενικότητα. Μιλάμε για οικουμενικέ συνόδου. Μιλάμε ότι η πίστη. Η Ορθόδοξος είναι το στήριγμα όλης της οικουμένης. Επομένως, να μην μπερδευόμαστε σε ιδεολογήματα αλλά να παίρνουμε το πραγματικό περιεχόμενο των όρων. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά την έννοια που είχαμε αναφέρει σχετικά με την αγάπη προς τους εχθρούς και πάντοτε εμείς είπαμε ότι αφήνουμε αυτό που άμεσα μας αφορά το προσωπικό σε προσωπικό επίπεδο και αοριστολογούμε και θεωρητικολογούμε μιλούμε τότε γενικότερα τι θα κάνουμε όταν κάποιος μας επιτεθεί αν έρθουν οι εχθροί μας και πολεμήσουν το έθνος μας τι θα κάνουμε θα καθόμαστε να δεχθούμε αυτήν την επιδρομή αυτή την επιθετικότητα. Ο λόγος της αγάπης προς τους εχθρούς έχει άλλη ευθύνη και άλλο περιεχόμενο από αυτό που θέλουμε έτσι εύκολα να, να δίνουμε. Και εδώ έρχεται ένα πολύ βασικό θέμα που πρέπει να το δούμε για να ξεμπλοκάρουμε σε πάρα πολλά σημεία. Προσεγγίζουμε την Εκκλησία και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού, όχι την διοίκηση, να ξεκαθαρίσουμε όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σώμα του Χριστού το προσεγγίζουμε σαν ένας οργανισμός που πρέπει να είναι χρήσιμος, να είναι αποτελεσματικός και να ικανοποιεί τη σκέψη μας και κρίνουμε αυτά τα μέτρα αλλά και η παρουσία μας και η συμμετοχή μας στην Εκκλησία έχει αυτό τον προσανατολισμό. Δηλαδή θέλω μια Εκκλησία που θα μου είναι χρήσιμη στην προσωπική μου ζωή. Θέλω μια Εκκλησία η οποία μπορεί να μου ικανοποιεί τι ψυχολογικές ανάγκες και οποιασδήποτε άλλες ανάγκες. Και κρίνουμε το γεγονός Εκκλησίας με αυτήν την ιστορικότητα. Την περιορίζουμε στον ιστορικό χρόνο. Και έχουμε αυτό το κριτήριο. Με το οποίο την προσεγγίζουμε. Αλλά χρειάζεται αυτό το ξεκαθαρίσμα να γίνει μέσα μας Ότι η Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού, η δικαίωσή της φανερώνεται στα έσχατα. Η δικαίωση του ανθρώπου φανερώνεται στα έσχατα. Ποια είναι τα έσχατα, Είναι η βασίλεια του ουρανού. Επομένως η δικαίωση της Εκκλησίας δεν είναι αν μπορεί να μου λύσει ένα καθημερινό πρόβλημα. Η δικαίωση της Εκκλησίας δεν είναι αν μπορεί να είναι αποτελεσματική με ένα συγκεκριμένο πρακτικό τρόπο, αλλά αν μπορεί να μου βρει την θέση που έχω στο μυστήριο της ζωής, δηλαδή να μου ανοίξει την πορεία προς τα έσχατα. Τι είναι έσχατα. Είναι η δόξα του Χριστού. Είναι η βασιλεία των ουρανών. Αλλά αυτή η βασιλεία του Ουρανού δεν αποτελεί ένα μελλοντικό γεγονός που θα γίνει κάποτε απλά, αλλά από τώρα προγευόμαστε. Και όλα τα γεγονότα της ζωής μας είναι προβάλλοντες στη βασιλεία του Ουρανού και εκεί δικιώνονται μπορούν να αντέξουν ή όχι όπως και η βασιλεία του Ουρανού αποκαλύπτεται στη ζωή μας ή όχι. Δηλαδή η ζωή μας η προσωπική είναι μια φανέρωση του Χριστού ή είναι μια λύση των προβλημάτων μας. Όπως μια λυση των προβληματων μας οπως επιση και τα γεγονότητα της ζωής μας έχουν πραγματικό περιεχόμενο όταν μπορούν να, ε, να αντέξουν μέσα στο πλαίσιο της αιωνιότητας, μέσα στο πλαίσιο της βασιλείας, των ουρανών ή όχι. Με αυτή την, λοιπόν, την έννοια μπορούμε να ονομάσουμε το δίκαιο ή το άδικο. Με αυτή την έννοια μπορούμε να ονομάσουμε το ηθικό ή το ανήθικο. Με αυτή την έννοια δικαιώνεται οποιαδήποτε πράξη της ζωής μας ή όχι. Δηλαδή, αν κανείς θεωρήσει ότι μπαίνω στην εκκλησία για να μου λυθούν τα προβλήματα. Ή να αποκατασταθώ. Και ο πνευματικός, επειδή ξέρει πολύς γνωστού που μπορεί να βρει και κάποιο σύντροφο να παντρευτώ, για παράδειγμα, λέμε ένα χοντρό παράδειγμα για να καταλάβουμε, τότε είμαστε τελείως ανόητοι. Επίσης, έχουμε μια μανία, και αυτό είναι η, η, η, η απουσία της εμπειρίας αυτού του γεγονότος της Εκκλησίας, Έχουμε μία μανία να θεωρούμε πω ένα άνθρωπο που είναι αποτυχημένο στη ζωή του δεν κάνει τίποτα. Και αγωνιούμε έναν άνθρωπο να τον κάνουμε να νιώσει επιτυχημένο, να με τα προβλήματα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο σήμερα που δεν πάει καλά στη δουλειά του, τελείωσε. Ένα άνθρωπο που δεν παντρεύτηκε σήμερα, μια γυναίκα που δεν έκανε παιδιά, τελείωσε σήμερα. Και άρα η Εκκλησία θα σώσει τον άνθρωπο, αν δώσει τι δυνατότητε, για παράδειγμα, σε μια γυναίκα να παντρευτεί και κάνει ένα παιδί και δύο παιδιά για να γίνει μητέρα. Τι είναι, αυτό είναι μια ενδοκοσμική προσέγγιση του μυστήριου της Εκκλησίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν, οτιδήποτε δεν αντέχει στη λογική είναι σκάνδαλο. Δηλαδή αν, μπο, αν επιτρέψω στον εαυτό μου να δικηθώ από κάποιου, λέει, τι σημαίνει αδικία. Να δικηθώ, μα είναι λάθος. Για να το συζητήσουμε, τι σημαίνει δίκαιο, τι σημαίνει αδικία. Μα δεν είναι τα πράγματα με, αυτή, με αυτό το κριτήριο, με αυτή την οπτική τους. Ή θα δούμε τα πράγματα με την οπτική της βασιλείας ουρανό την προοπτική των εσχάτων γιατί αν θεωρήσει κανείς ότι πάει στην Εκκλησία ή υπάρχει Εκκλησία για να σώσει τον κόσμο ενδοκοσμικά είναι χαμένος. Δεν πρόκειται. Η λύτρωση δεν μπορεί να γίνει μέσα στον κόσμο της φθοράς, μέσα στον ιστορικό χρόνο. Η λύτρωση είναι μέσα στην πορεία των εσχάτων, μέσα στην πορεία προς τη βασίλεια των ουρανών. Έτσι αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι αποτυχημένος, μπορεί να είναι αδικημένος, μπορεί να είναι ένα περιθώριο και μας προκαλεί τον νύκτο και την λύπη, γιατί δεν είναι το πρότυπο ζωή που φανταζόμαστε, αυτός μπορεί να είναι εγκύτερα στην αλήθεια και στη βασίλεια του ουρανών. Κάποιος τώρα διαμαρτύρεται μέσα του και λέει και δηλαδή δεν θέλουμε το καλό, δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, δεν πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας. Ας πολλές δεν την κάνουμε, δεν μιλήσαμε σε αυτή τη βάση. Αλλά δεν είναι η λύση μας αυτό το πράγμα. Ούτε επίση όταν ένας άνθρωπος και καλά κάνει μια οικογένεια, σώζεται, αν δεν είναι η προοπτική του αυτός ο λόγος, αν δεν είναι η προοπτική του τα έσχατα. Καμιά πράξη μας, καλή ή κακή, δεν κρίνεται από την εξωτερική του μορφή ή απ' την ηθική τους προσέγγιση ή την ψυχολογική τους προσέγγιση... η ηθική ή ο λόγος ο ψυχολογικός... είναι τελείως διαφορετικός από τον λόγο της αλήθειας... στον είναι Οτιδήποτε λοιπόν δεν με συνδέει, να το πούμε πιο απλά, με το πρόσωπο... δεν με συνδέει με το Χριστό, είναι φθορά. Και αυτό που ακριβώς είναι η ουσία της πνευματική ζωής με στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η έννοια της σχέσης η νοικοδόμηση της σχέσης εδώ όμως υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα ο καθένας φαντασιώνεται κατά το υποκειμενικό ψυχολογικό του κριτήριο τι είναι σχέση και προσεγγίζουμε ότι με μια ψυχολογική έννοια Α, να έχω φίλους να περνάμε καλά να μοιραζόμαστε τη ζωή μας τι είναι σχέση? Η σχέση καταρχήν ξεκινάει από την σχέση με τον Χριστό. Όταν ο άνθρωπος δηλαδή έχει την αναφορά της ύπαρξης στον Χριστό τότε εκεί μπορούν να υποταχθούν όλες οι άλλες σχέσεις που γίνονται υποσχέσεις. Είναι υποσχέση. Δηλαδή και η επιστήμη και η τεχνολογία και οι διαπροσωπικές σχέσεις όλα αυτά εφόσον ενταχθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο της σχέσης με τον Χριστό το ότι είναι υποσχέση ζωής γι' αυτό τίποτε ανθρώπινο δεν είναι σταθερό αλλά είναι απλώς υποσχέση αυτό επομένως που προϋποθέτει την ικανότητα του ανθρώπου να έχει υποσχέσεις και να έχει σχέσεις είναι να μπορέσει να οικοδομήσει τη σχέση με τον Χριστό και αυτό Προϋποθέτει άσκηση Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό Είναι από τον βίο του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου Λέει κάποτε λέει μετά την Θεία Λειτουργία Πήγα στον Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου ένα δαιμονισμένο για να το διαβάσει Σε κάποια στιγμή που ο Άγιο διάτασε το δαιμόνιο να φύγει Ο διάβολο του ρωτούσε Πού να πάω Μετά ο Άγιος του λέει έλα μέσα μου και το δαιμόνιο αμέσως συγκατέλειψε τον άνθρωπο λέγοντας «Δεν μπορώ να έλθω σε σένα γιατί μέσα σου φέρεις τον Χριστό». Ο Άγιος μόλις είχε τελέσει τη Θεία Λειτουργία και κοινώνησε. Ο άνθρωπος λοιπόν νικάει τον δαίμονα εν Χριστό. Εάν δεν μπορω να ελθω σε σενα γιατι μεσα σου φέρει τον χριστο ο αγιος μολις ειχε τελεσει θεια λειτουργια και κοινωνησε ο ανθρωπος λοιπον νικαει τον δαιμονα εν χριστο εαν δεν μεσα μας δεν αποφασίσαμε να βάλουμε στην καρδιά μας τον Χριστό, να σχετιστούμε μαζί Του, να παλέψουμε για αυτή τη σχέση, τότε κυριαρχούμεθα από τον δαίμονα. Που μπορεί να είναι ένας λογισμός, μπορεί να είναι μία εσωτερική σύγκρουση, μπορεί να είναι μία αντίδραση, να είναι μία έκτρα, μία μορφή έχθρας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε την εντύπωση, μπορεί αυτό να είναι το που θα πούμε, αλλά έχουμε την είδος πως έτσι είναι. Ο άνθρωπος που δεν είναι λειτουργημένος, άνθρωπος που δεν βάζει στην καρδιά του κοινωνώντα τον Χριστό, τον Χριστό που ο Άγιος Παρθένιος... Ασχολείται με τον αντίχριστο διαρκώ. Είτε λέγεται ταυτότη του πολίτη Είτε 666 Είτε 999 Τι σημαίνει αυτό Όταν λοιπόν δε... Τι λέει ο Αγίος Παρθένιος Ο διάβολος έλα μέσα μου λέει Τι να φοβεί, θα φύγει ο Χριστός Δεν θα αντέξει, θα φύγει Όσο λοιπόν δεν οικοδομούμε με τέτοια εσωτερική κατάσταση Που να μας φοβάται ο δαίμονας, γιατί υπάρχει μέσα η καρδιά μας ο Χριστός τότε θα έχουμε το φόβο και την ασφάλεια αν έρθει ο αντίχριστος και πώς θα έρθει και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε γιατί δεν έχουμε ταυτιστεί με τον Χριστό δεν έχει σφραγιστεί η καρδιά μας από το όνομα του Χριστού Όπω για παράδειγμα, έχει μια σχέση που αγαπά κάποιον πάρα πολύ και είσαι ερωτευμένο και έχει βεβαιότητα για την αγάπη, είσαι σίγουρο για αυτή τη σχέση. Δεν αφιβάλλει. Δεν μπορεί κανεί να προσβάλλει αυτόν τον έρωτα και δεν μπορεί κανεί να πατήσει αυτή τη σχέση, γιατί υπάρχει βεβαιότητα αυτή τη αγάπη. Όταν λοιπόν νιώθουμε τη βεβαιότητα τη φιλία με τον Χριστό, οικειωθήκαμε τόσο πολύ των Χριστών και το όνομα τη καρδιά μα είναι ο Χριστό, δεν τολμάει να μα πλησιάσει καμιά αντίχρηστη δύναμη. Φοβάται, δραπετεύει. Εκτός αν πιστέψαμε ότι είναι παντοδύναμος ο δύναμος η δύναμη του αντικειμένου δηλαδή. Άρα το έλλειμμά μας δεν είναι η λύση ενός πολιτικού προβλήματος πώς πολιτικά θα το λύσουμε, αλλά πώς η καρδιά μας θα σφραγιστεί από το όνομα του Χριστού. Και αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί προϋποθέτει προσωπική συμμετοχή. Ε, κατά αυτή την έννοια λοιπόν, όταν κανείς θεωρητικά προσεγγίζει οποιαδήποτε έχθρα με το μυαλό του, Απατάτε. Δηλαδή, η ιστορία της Εκκλησίας δεν είναι η αλλαγή και η διόρθωση θεσμών, αλλά η προσωπική προσέγγιση του μυστήριου του Χριστού. Όταν λοιπόν λέμε πώς αγαπούμε τους εχθρούς, ας υποθέσουμε τους, εχθρικού, τους εθνικούς εχθρούς, τους Τούρκους, δεν είναι σημαντικό, γιατί το είπαμε, δεν είναι σημαντικό να απαντήσουμε το μυαλό μα τι είναι σωστό και λάθο. Αλλά όλο αυτό υπόθηκε για να μορφωθεί μέσα στην καρδιά μας μία συνείδηση. Ένα ήρθος το οποίο να αντέχει στη δεύτερη παρουσία μπροστά στο Χριστό. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να λυθούν κάποια πράγματα με μία μορφή πρακτική. Θεωρούμε πρακτικό τι ότι κάνει τα χέρια μας. Το πιο πρακτικό γεγονό είναι η έννοια τη σχέσεως. Λοιπόν, όλο αυτό λέγεται όχι για ένα είναι σωστό ή λάθο αλλά για να μορφωθεί η καρδιά μας. Να λάβει μορφή η καρδιά μας, να λάβει μια μορφώση η καρδιά μας. Τέτοιου είδους που να συγκινείται, που να θλίβεται, που να συμπονεί, να αισθάνεται και τον οποιοδήποτε αδελφό μας. Και αυτό είναι προσωπικό γεγονός. Δεν είναι αφηρημένες έννοιες και θεωρίες που απλώς ικανοποιούν το νου και βρίσκουν μαθηματικές λύσεις, λογικές λύσεις. Το, σημαντικό, το πιο σημαντικό από το, το αν θα πολεμήσω τον Τούρκο Πολύ πιο σημαντικό είναι πως η καρδιά μου θα πεισθεί να ακολουθήσει τον Χριστό και να αγαπά τον εχθρό Κάθε στιγμή και κάθε στιγμή να εμπλουτίζεται από αυτή την αγάπη Γιατί όταν πλησιάσουμε τον Χριστό δεν θα μας ερωτήσει τι γνώμη έχουμε για κάτι Ποια είναι η άποψή μα για κάτι ή ποιο είναι το ορθόν Αλλά θα δει τι πνεύμα φέρει το πρόσωπό μας Αν είναι πνεύμα έχθρας ή καταλλαγή. Αν είναι πνεύμα διέρεσης ή ενότητα. Αν είναι πνεύμα κομματιασμένο ή πνεύμα ακέραιο Και δεν μπορεί να είναι ένα πνεύμα ακέραιο Αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν διαχωρισμοί Δεν είναι ακέραιη η ύπαρξή μας, είναι κομματιασμένη η ύπαρξή μας σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα διεβάσουμε και παρακάτω τι λέει ο Άγιος Σιλουανός. Τα οποία οι εμπειρίες του δεν είναι ψυχολογικές εμπειρίες ενό ανθρώπου που βελτίωσε το χαρακτήρα του. Αλλά είναι κατάθεση μιας εμπειρίας που εκφράζει λόγους έσχατους. Λόγους της βασίλειας των ουρανών. Μέσα από αυτήν την προσωπική εμπειρία που έχει με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν... Το πρόβλημα ενός ανθρώπου, δηλαδή έχουμε αγωνία και λέμε εδώ τον καημένο, πώς περνάει, πώς να του λύσουμε το πρόβλημα και κρίνουμε την έννοια του θλιβερού γεγονότος με αυτό το μέτρο. Δηλαδή τον καημένο είναι 50 χρόνια και δεν παντρευτεί ακόμα, τι θα πω, θα κάνει οικογένεια, λέμε Και λέμε είναι καημένος αυτός και θλιβόμεθα, μα αυτό μας θλιβεί. Μα αυσλεί βεβαίως αυτό Γιατί η ζωή μας είναι Ζωή για μας καλείται αυτό το πράγμα Ο ιστορικός μας βιολογικός χρόνος Και το πρόσωπό μας χάνεται Πρόσωπο τι είναι Όποιος έχει την αναφορά του στο πρόσωπο του Χριστού Άρα τι το άνθρωπος Μία βιολογική μάζα Που θέλει απλώς να λειτουργεί Αν όμως για μας σημαντικότερο είναι κάτι άλλο Είναι η έννοια αυτή της προσωπικής σχέσεως με τον Χριστό αυτά τα πράγματα βγάζουν άλλη αξιολόγηση και ιεράρχηση με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταξιώνω οποιαδήποτε μορφή σχέσεως η οποία αντλεί, παίρνει την ενέργεια της, τη δύναμη από αυτή την αναφορά <χω> θα το πούμε και κάπως διαφορετικά Μέσα λοιπόν στη σχέση ο άνθρωπος θα μάθει. Μπορείς να διαβάσεις όλη την ορθόδοξη θεολογία. Όλη τη Δογματική, όλη την ηθική, να ξέρεις να παίξεις Κοινή Διαθήκη, να διαβάσεις όλους τους ερμηνευτικούς πατέρες. Δεν μαθαίνεις εκεί τη σχέση. Μαθαίνετε λοιπόν μέσα στην πραγματική βίωση και εμπειρία του μυστηρίου του Χριστού. Πολλοί χριστιανοί, λοιπόν, πιστεύουν και θα το πούμε πώς εκφράζεται αυτό δεν πιστεύουν ότι η σχέση με τον Χριστό αρκεί αυτή καθ' αυτή. Πιστεύουν πως πρέπει να κάνουν κάτι επιπλέον, κάτι πρακτικό. Και όταν λέει σε κάποιον να έχει σχέση με τον Χριστό, λέει, ε, δεν καταλαβαίνω, κάτι πιο πρακτικό Ακούγεται θεωρητικό, είπατε τώρα για πρόσωπο, σχέση με τον Χριστό. Ε, Τα ξέρουμε αυτά, είναι θεωρητικά κάτι πιο πρακτικό. πέστε μα, αυτό γιατί δεν κατάλαβε ο άνθρωπο, το πιο πρακτικό γεγονό είναι αυτό. Και αυτό για του περισσότερου εκφράζει μια αίσθηση και μια έννοια Μια κατάσταση μη δημιουργία. Θεωρεί λοιπόν ο άνθρωπος ότι η σχέση αυτή είναι κάτι το θεωρητικό και αόρατων και ότι δεν έχει πρακτικές διαστάσεις. Όποιος λοιπόν θεωρεί ότι δεν είναι το αρκεί αυτό και θέλει κάτι πρακτικό με αυτόν τον τρόπο εκφράζει την φιλαυτία του. Γιατί το πρακτικό τι είναι η προσπάθεια αυτοδικαίωσης μας. Το να έχουμε κάτι χειροπιαστό, να αισθανθούμε ότι κάτι και εμείς κάνουμε Κάτι δημιουργούμε. Η δημιουργία, το πρακτικό, πώς το εννοούμε, είναι η προβολή του εαυτού μας. Είναι η προσπάθεια δηλαδή αυτοδικαίωσής μας. Θεωρείτε λοιπόν ότι η σχέση με τον Χριστό είναι κάτι εξωπραγματικό, ως μία δράνεια. Η βαθύτερη όμω αλλαγή είναι ο προσανατολισμός. Αυτό να το προσέξουν είναι πολύ σημαντικό είναι ο προσανατολισμός της ύπαρξής μας από την απρόσωπη επούλωση των ανθρώπινων ατελειών ή αδυναμιών στην από εδώ και τώρα πρόγευση των εσχάτων. Τι σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, η κοινωνία μας πάσχει. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Να, Κάποιος θα πει, περνάμε κρίση οικονομική, κρίση κοινωνική κρίση σχέσεων διαπροσωπικών ζούμε σε μια μοναξιά τα πάντα μπορεί να πει ο άνθρωπος οι άνθρωποι σήμερα πάσχουν λοιπόν η πραγματική αλλαγή δεν είναι να βρεθεί ένας θεσμός και ένας τρόπος αυτές οι ατέλειες οι ανθρώπινες να επουλωθούν με έναν απρόσωπον τρόπο δηλαδή ας το πούμε έστω θεσμικό ή με έναν τρόπο ενός ε, μεσί ανθρώπου που μπορεί με έναν μαγικό τρόπο με έναν δυνατόν τρόπο με έναν ευφύ τρόπο να μας λύσει αυτές τις ατέλειες αλλά αυτό που γεννά την ένα τις σχέση και του προσώπου είναι η εμπειρία των εσχάτων δηλαδή η βίωση του μυστήριου του Χριστού, δηλαδή η εμπειρία της Βασίλειας των Ωνών από εδώ και τώρα. Αυτό είναι που πραγματικά λύνει τα προβλήματα στην πραγματική τους μόρφη. Γιατί η λύση των προβλημάτων δεν είναι η θεραπεία των συμπτωμάτων. Αλλά είναι η έβρεση του πραγματικού προβλήματος και η λύση του. Γιατί τα συμπτώματα που βγαίνει ως πρόβλημα, ως νόσημα, Ω δυσκολία διαπροσωπική ή οτιδήποτε άλλο έχει κάποια αιτία. Ποια είναι και αιτία, Είναι η αποσύνδεση τη ζωή μα από το όλον. Είναι η αποσύνδεση τη ζωή μα εν τέλει από την αλήθεια. Και είναι ο περιορισμό τη ζωή μα μέσα στα όρια του θανάτου. Και άρα ο άνθρωπο, ο υποκείμενο στο θάνατο, ψάχνει με αδέξιον και άστοχον τρόπο να λύσει το πρόβλημα του θανάτου. Πώ πολεμώντα τον συνάνθρωπό του. Κι έτσι τα προβλήματα, τα διαπροσωπικά σχέση. Να το επαναλάβουμε πιο απλά για το καταλάβουμε. Είναι πολύ βασικό αυτό. Όσο η Εκκλησία δίνει χαπάκια για να λύσει τα συμπτώματα του προβλήματός μας, δεν είναι Εκκλησία. Είναι μολυσμό. Είναι απάτη. Όταν δηλαδή κάποιος έχει ένα πρόβλημα και το λες έλα σου διαβάσω μια ευχή για να σου λυθεί το πρόβλημα ή να σου δια... διαβάσω μια ευχή να σου φύγουν τα μάγια, να βρεις δουλειά, να βρεις άντρα, να βρεις γυναίκα και να είσαι μια χαρά χριστιανός, δόξα το Θεό, αυτό δεν εκλείσει κλεισία, είναι απάτη. Γιατί, για τον... όχι γιατί θέλει το κακό το ανθρώπο χριστός. Πολλοί λένε αυτή την ανωσία και δεν είναι, τσα... τσατίζο... δε... δε... δε είναι όριμο. Γιατί ακριβώς... Αυτό είναι λύση των συμπτωμάτων και όχι άνοιγμα των πραγματικών διαστάσεων ζωή στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτοεγκλωβίζεται ο άνθρωπο στον ιστορικό χρόνο. Και δεν βρίσκει την πραγματική διάσταση τη ζωή που του χάρησε ο Θεό. Και μένει στη μιζέρια του. Μένει στα ελάχιστα. Μένει στα λίγα και χάνει τα αιώνια. Χάνει τα πραγματικά. Χάνει την αλήθεια. Άρα, ποια είναι η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου, η αποκατάσταση των πραγματικών διαστάσεων ζωή που μα χάρησε ο Θεό το αιώνιο αυτό. Όσο λοιπόν προσπαθούμε περιορισμένα και απρόσωπα να λύσουμε ενδοκοσμικά το πρόβλημα των ανθρωπίνων σχέσεων, ποτέ δεν λύνεται. Και δεν λύνεται όχι γιατί δεν είναι ικανό απλά ο άνθρωπο, αλλά δεν το λύνει με αναφορά την αλήθεια. Το λύνει με αναφορά τη δική του ατομική δύναμη. Τον περιορισμό οποιοδήποτε ατομικών θεσμών, οποιοδήποτε μεταπτωτικών συστημάτων. Ο άνθρωπο λέει, είναι μέσα στη φθορά. Και λέμε, αφού είμαστε στη φθορά, εντάξει, είναι ένα μείγμα καλού και κακού. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι μίγμα καλού και κακού άνθρωπος και άρα δικαιολογεί την πτώση του. Ο άνθρωπος είναι ένα μίγμα αιωνιότητος και γι' αυτό ζει. Το θέμα, είναι, το θέμα μας δεν τίθεται πόσο καλοί είμαστε και πόσο κακοί είμαστε, πόσο συναμφότεροι είμαστε, αλλά πόσο προσανατολισμένοι είμαστε στα έσχατα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και η λύση δεν μπορεί να λύσει, το ανθρώπινο πρόβλημα δεν λύνεται εδώ κοσμικά, αλλά πόσο η αναφορά μας είναι στα έσχατα στο πρόσωπο του Χριστού. Εάν η αναφορά μα είναι εκεί, καταλείεται το κράτο του κακού. Καταλείται το κράτο του θανάτου. Όχι γιατί το θέλουμε εμεί, γιατί μα δόθηκε δωρεάν μέσα από τον Σταυρό και την ανάσταση του Χριστού. Η έννοια του καλού και του κακού και του συναμφότερου υπάρχει στον άνθρωπο που δεν πιστεύει στην ανάσταση του Χριστού και κρίνει τα πράγματα διανοητικά. Αν τα πράγματα δεν κρίνονται διανοητικά, αλλά μέσα στην πυρία του Αγίου Πνεύματο υπάρχει μόνο το καλό. Υπάρχει μόνο η δόξα του Χριστού. Αλλιώ είμαστε περιορισμένοι σε μια διανοητική προσέγγιση τη ζωή. Και άρα δεν είναι ζωή αυτό, είναι θάνατο. Είναι απάτη. Είναι ψέμα. Με αυτή λοιπόν την έννοια, η προσέγγιση του μυστήριου του είναι τελείω διαφορετική. Και όσο η Εκκλησία δεν αποκαλύπτει τι αληθινέ διαστάσει τη ζωή μα, δηλαδή την αιωνιότητα, και δεν μα γεννά την όρεξη να παλέψουμε για την αιωνιότητα, να αποθήσουμε την αιωνιότητα, να αποθήσουμε το Χριστό και μα λύνει τα προβλήματα, είναι ψέμα. Όταν έρχεται κάποιο να εξομολογηθεί και του λύνει σε ένα, πρόβλημα, ένα πρόβλημα που ζει για να είσαι καλό, για να είσαι φιλάνθρωπο ή σε υπάρχει και η αφιλάνθρωπη φιλανθρωπία. Όταν η Εκκλησία Φιλάνθρωποι φερόμενοι κρύβει το πρόβλημα στον άνθρωπο. Κλείνει το οπτικό του πεδίο. Ο άνθρωπος πρέπει να μείνει με το πρόβλημά του. Πρέπει να μείνει με τα λεπορία του. Για να καταλάβει ότι ζητάει κάτι άλλο από την ταλαιπωρία του. Γιατί πίσω από την τα, τα, τα, ταλαιπωρία του κρύβει η τη αναζήτηση τη ζωή. Άρα, ζητώ την ζωή σημαίνει αρνούμε. Να μου τα προβλήματα. Αρνούμε να αποφεύγω τον πόνο. Επιλέγω τον πόνο. Και ο πραγματικός πόνος είναι αυτός. Πώς μπορώ να αναφέρω τη ζωή μου στον Χριστό και να αποκτήσω πραγματική σχέση μαζί Του. Σχέση ζωής. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει αυτές τις δυνατότητες σχέσεις, τότε μου μπορεί να εντάξει σε αυτή τη σχέση τους πάντες. Τότε η ζωή του μορφώνεται. Τότε... Τα πάντα γίνονται φως, τα πάντα γίνονται ελευθερία και δεν απεγκλωβίζεται το άνθρωπος από αυτή τη μορφή ζωής. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι δεν, δεν, η ζωή δεν κρίνεται ποσοτικά τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πόσο δισεκατό είναι αμαρτωλός ο άνθρωπος και πόσο κα, ε, είναι ηθικός. Αλλά το πρόβλημα εγκείται σε τι, στη στάση ζωής. Ή όλη μας η ζωή θα λάβει την χάρη του Χριστού ή τίποτα. Δεν είμαι τόσο γάμο. Ούτε ιερό ούτε ερώτο να κάνει κανείς παιδιά. Τρει ευλογημένο. Αλλού είναι το πρόβλημα. Αν κανεί μέσα από όλα αυτά αναζητεί τον εαυτό του ή απλώ ικανοποιεί τον εαυτό του. τον Χριστό, ικανοποιείται απλώ μέσα στον εαυτό του. Νιώθει μια επανάπαυση. Νιώθει έναν εφησυχασμό. Νιώθει μια ικανοποίηση μέσα στην ψυχολογική του α το πούμε πληρότητα. Ή. Κατανοεί ότι αυτό η ψυχολογική του πληρώτητα δεν είναι ζωή και ζητάει κάτι άλλο. Με αυτοί είναι λοιπόν χάνονται τα όρια της ηθικής. Δεν ξέρουμε τελικά μέσα σε αυτό το πνεύμα τι είναι καλό και τι είναι κακό, τι ήθικο και ανήθικο. Είναι τελείω προσωπικό γεγονός επίσης. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση κάποιο παιδί ήρθε και μου λέει Πάτερ, συζήτησα στην κατασκήνωση που είμαστε με κάποιου, αυτά που είπαμε, μη, είπα, είπαμε, είπαμε τι μου μεταξύ μα και τι μα είπαν οι πνευματικοί. Παλικάρι μου καλό Έγκλημα έκανε. Και τελείω διαφορετική η αμαρτία για τον έναν άνθρωπο και τελείω διαφορετική για τον άλλο. Είναι προσωπική αίσθηση και όλη η έννοια τη αμαρτία είναι. Ο πνευματικός να βρει για τον καθένα ποια είναι η απάντηση του Χριστού. Ποιο είναι ο λόγος του Χριστού που αναλογεί σε κάθε ψυχή. Και είναι τελείω διαφορετικό για τον άνθρωπο και τελείω διαφορετικό για τον άλλο. Μπορεί για κάποιον να είναι αμαρ... αυτό που είναι αμαρτή να είναι αρτή Επομένως η ηθική κρίνεται όχι με αυτά τα μέτρα του κόσμου Με τους νόμους του κόσμου Με, τις... με τους κανόνες της συμπεριφορές Συμπεριφορών του κόσμου Αλλά πώ η ζωή ενός ανθρώπου Του γίνεται φανέρο της ζωής Άνοιγμα του... του ανθρώπου στην αιωνιότητα ή όχι Εν τέλει, για να μην το πολυζαλίσουμε το πράγμα Όλη η ιστορία είναι πόσο αποφάσισε ο άνθρωπος να πιστέψει ότι είναι φτιαγμένο για το αιώνιο. Και πόσο έχει όρεξη να αναζητήσει τον Χριστό. Πόσο κατανοούμε όλοι ότι όσοι είμαστε εδώ και όσοι είναι εκτός από εδώ και είναι καλεσμένο να γίνει άγιο. Και είναι καλεσμένο ο κόσμος είναι καλεσμένος για αυτή τη σχέση. Και είναι καλεσμένος να γίνει άγιος. Και είναι καλεσμένος ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστόν. Και έχουμε όλη αυτή την ευλογία Όσο αμορτωλή και αν είμαστε, όσο χαμένη και αν είμαστε Είτε είμαστε του κατηχητικού Είτε δεν είμαστε του κατηχητικού Είτε είμαστε παντρεμήτε ανίπαντρη Είτε είμαστε παντρεμένοι γεροντοκόροι ή γεροντοκόρες Είμαστε μοναχοί ή ασκητές ή οτιδήποτε Όλοι είμαστε καλεσμένοι σε αυτή η γεροντοκορες ειμαστε μοναχοι η ασκητες οτιδηποτε ολοι ειμαστε καλεσμενοι σε αυτη την προοπτικη Και καταλάβατε ότι αυτό εκφράζει την πραγματική υπαρξιακή ισότητα Πουθένα κανείς, λέει, εσύ τώρα για να ανήκεις σε αυτό το χώρο πρέπει να είσαι έτσι. Για να μπορείς να μπεις σε αυτή, να, να έχεις αυτό το αξίωμα πρέπει να έχεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε όλα τα κοσμικά πράγματα υπάρχει μια ανισότητα. Εδώ ο ίδιος Χριστός προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Και μόνο ένα απαιτείται, η θέληση του ανθρώπου, η διάθεση στον ανθρώπου. Ο καθένα μας λοιπόν, ανά πάσα στιγμή, και τώρα είναι ο χρόνο εδώ, ευπρόζεκτος ε, νυν καιρό σωτηρίας, εδώ και τώρα είναι ο, ο χρόνος ο πνευματικός, μπορούμε να ανοίξουμε στην καρδιά μας ο Χριστό ή όχι. Αν δεν την ανοίγουμε ευθύνη έχουμε εμείς. Γιατί, γιατί για την έχουμε ανοιγμένη κάπου άλλου, σε κάποιου άλλους ψεύτικους θεούς. Που είναι προβολές του Θεού εαυτού μας. Δηλαδή όλε οι επιπωθήσεις μας, μας, μας, όλες οι αγωνίες μας, όλοι οι ερωτέ μας, τι είναι, και όλοι οι θεοί που φτιάχνουμε είναι προβολές του εαυτού μας που θεοποιήσαμε. Και αυτά μας εμποδίζουν να δούμε το πρόσωπο του Χριστού. Και δυστυχώς το περιεχόμενο των εξομολογήσεών μας είναι ότι αυτοί οι θεοί που φτιάξαμε τραυματίστηκαν. Και ζητούμε με ένα μαγικό τρόπο να αναστήσουμε τους θεούς που έχουμε αρνούμενοι των πραγματικών θεών. Ένα παράδειγμα από τον Άγιο Χρισόστομο για να καταλάβετε. Λέγεται, λέει, ότι ενώ κοιμόταν, συνέβη κάτι επίγον. Ο Άγιος Χρισόστομος κοιμότανε. Και έπρεπε ο υποτακτικό του να τον ξυπνήσει. Εδώ παντούμε και στην άλλη ιστορία πέραν τη Χρυστού. Είναι δεύτερη απάντηση. Χτυπούσε και ξαναχτυπούσε, λέει, χωρί να παίρνει απάντηση. Οπότε αναγκάστηκε ο υποτακτικό να παραβιάσει, παραβιάσει την πόρτα. Καθώ τη μισανήγει, βλέπει τον Άγιο να κοιμάται κατά γης. Και έκπληκτος για την άσκηση του Πατριάρχη το ρωτά «Και εσύ διδάσκαλε φοβάσαι των διάβολων» Και εκείνος απάντησε «Δεν φοβάμαι τον διάβολο, αλλά τον Χρυσόστομο» Εμείς μεγαλώσαμε την εντύπωση ότι ο διάβολος φταίγε όλα Τα ρίχνουμε όλα στο διάβολο για να ξεμπερδεύουμε από την ευθύνη που προέρχεται την ελευθερία μας Οι αυτός μας είναι το πρόβλημα Εμείς κάνουμε δυνατόν και τον διάβολο Από μόνος του δεν γίνεται έτσι λοιπόν όταν κανείς δεν γέρνει στον ώμο του Χριστού οπωσδήποτε θα χρειαστεί να τον αντικαταστήσει με έναν ανθρώπινον ώμο που από τη φύση του είναι και τον οποίο όμω θα βλέπει και θα θέλει να λειτουργεί ως θεϊκός. Αυτό είτε είναι άνθρωπος Είτε είναι μια προσδίκια ζωής. Όσο δεν επενδύουμε και δεν στηρίζουμε τα πάντα στο Χριστό, θέλουμε έναν άνθρωπο, μια κατάσταση, μια επιτυχία, να στηριχθούμε σε αυτήν που έρχεται να υποκαταστήσει την αποσία του Χριστού. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? <coughs> <coughs> Πολλές ερωτήσει πολλά δεν έχουν γίνει σε αυτή τη να αρχίσω τώρα για τη σχέση με τον Χριστό. <coughs> ε, ε... Αυτό που είναι ένα τεράστιο κεφάλι στο, στο ότι πρώτα ε, απ' όλα η Απόσχολη ήταν σύμφωνα με τον Χριστό και κάποια στιγμή το μυστικό δείχνει, ή τέλο πάντων, λίγο μετά, ο Φίλιππρός το ρωτάει για τον Πατέρα, ο Ισού, που λέει: Ελά είμαστε και δεν γνώρισε! Διότι δηλαδή, θέλω να πω μετά από μισή χρόνια φυσική εγκύτητα και παρακολούθηση και τέλο πάντων συνοδηγόριαση με τον Χριστό, που, ουσιαστικά δεν τον γνώριζαν οι Απόσχολη και την περίπτωση. Η σχέση Αριστοτέλη με τον Χριστό δεν δημιουργήθηκε εφόσον τον αναγνώρισαν τη στιγμή που τον ακολούθησαν έστω και όσο τους ήταν αποκαλυμμένους η σχέση με τον Χριστό ξεκινά από τη στιγμή που αποφασίσεις όχι μόνο στο τι αποτέλεσμα θα έχει ένα. και δεύτερο πλέον ζούμε την Εκκλησία στην οποία αποκαλύφθηκε εν πνεύματι Αγίος Χριστός και είμαστε σε πλενεκτικότερη θέση από τους μαθητές στη φάση που λες, γιατί εφόσον ο άνθρωπος αποφασεί να ενταχθεί στην Εκκλησία, στο μυστήρι του Χριστού και στα μυστήρια της εν πνεύματι αγιο γνωρίζεται ο Χριστό. και δεν απαιτείται χρόνος αλλά διάθεση ψυχής Υπάρχει με κάποιο τρόπο, πρέπει να εκφράζεται αυτό κάποια, έτσι δεν είναι όλα τα πράγματα τη στιγμή που βγαίνει, είπατε, και Βασιλεία των Ρώων, κάποιο Και όταν ο τη με τα θαύματα, με τι των με τους, τους παρέμβα, με που αποτέλεσμα του Θεού, Το αισθητό αποτέλεσμα της βασιλείας του είναι μέσα στην καρδιά μας εφόσον η βασιλεία του Θεού εντό το Όπω όπως και ο έρωτας για έναν άνθρωπο μέσα στην καρδιά μας ιρουργείται και τον αναγνωρίζουμε και καταλαβαίνω ότι είναι απόλυτα πρακτικό αυτό το γεγονός και απόλυτα πραγματικό άρα αυτό το συγκεκριμένο απτό τεκμήριο αυτή της σχέση είναι η αποκάλυψη της βασιλείας του Θεού μέσα στην καρδιά μας για το κομμάτι του πόνου. Το να από το όμως που ο για κάποιους ανθρώπους είναι βάσκαντος και στην Τι γίνεται πώς... Δεν φταίει πόνος, αλλά ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τον πόνο. Πάτε να ρωτήσω λίγο, αν σα κάτι πιο πρακτικό, αν σα ρωτούσα γιατί Ξεχειλίζει η αδικία και η υποκρισία. Τι θα μόθωτε. <σχει> Αυτό, ξέρετε, ό,τι και να απαντήσω θα είναι υπόθεση του νου μου. Την πραγματική απάντηση τη δίνει ο Χριστός. Και την δίνει προσωπικά στον κάθε άνθρωπο. Και στον κάθε άνθρωπο μπορεί να δίνει διαφορετική απάντηση γιατί ο, άνθρωπος ικανοποιείται, ο κάθε άνθρωπος δεν ικανοποιείται με τον ίδιο τρόπο και δεν γεύεται με τον ίδιο τρόπο την αλήθεια. Άρα, τι κάνει κανεί, πάει και ρωτάει τον Χριστό. Γονατίζει, πληγώνει τα γόνατά του, κάνει άσκηση προσωπική, στερείται πράγματα, γιατί κάθε δώρο πρέπει να έχει μια θυσή για να είναι η πραγματικότητα. Ε, όταν δοθεί κάτι έτσι, δεν έχει νόημα, δεν το καταλαβαίνει. Απλώ το νου σου λέει: Α, τάξη μου ήρθε αυτή η απορία, προχώρησε παρακάτω. Είναι πιο ωφέλιμο να έχουμε απορίε. Είναι πιο ωφέλιμο να έχουμε απορίε που ταράσουν την καρδιά μα και ενεργοποιούν τον εαυτό μας στο να ζητήσουμε προσωπική απάντηση και λόγο από τον Θεό. Ο Θεός αυτό περιμένει. Μας σκανδαλίζει πολλές φορές επίτηδες για να του ζητήσουμε το λόγο και να αναπτύξουμε σχέση μαζί του. Οπότε αν αυτή την κατάσταση την εμποδίσει μία απάντηση είναι πρόβλημα και όσο η Εκκλησία δίνει τέτοιε απαντήσει και λύνει την περίεργη του ανθρώπου και δεν μεταδίδει ζωή είναι πρόβλημα. Δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση, όχι γιατί δεν μπορεί να κατασκευαστεί από το νου μα μια εύλογη και αληθοφανής απάντηση, αλλά μπορεί να μείνει αυτή η απάντηση του Χριστού. Και να μείνουν αυτέ οι προποθέσει που έχουμε για να είμαστε έτοιμοι να δέχουμε αυτή την απάντηση. Θα χρειαζόνται κάποιες προϋποθέσεις. Θεωρώ πως έτσι και σε κάθε γεγονός τη ζωή μας προσωπικό, δεν πρέπει εύκολα να, μια, να, να περιμένουμε μια απάντηση έστω και από τον πνευματικό μας, Ούτε ο πνευματικός μας μπορεί να μας απαντήσει. Αλλά αυτό ίσως είναι ο λόγος του Θεού στον άνθρωπο, ο προσωπικός, που η απάντησή του μπορεί να δοθεί μετά από πολλά χρόνια. Και η απάντηση να οικοδομηθεί μέσα σε έναν πόνο χρόνο που σιγά σιγά διευρύνεται ο εσωτερικός Ορίζοντα τον ανθρώπου. Και σιγά σιγά ο άνθρωπο αμβλύνεται τόσο πολύ εσωτερικά που γίνεται τότε δεκτικό για να χωρέσει τον Χριστό. Εμεί με τι εύκολε απαντήσει, με τον καλό τρόπο ζούμε, τον καλό, τον τακτοποιημένο τρόπο, με τον ηθικό νοβείο μα, επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι, στενεύει η καρδιά μα. Και τα πράγματα βάζουν σε μια λογική βάση που δεν αντέχουμε τα σκάνδαλα, ακόμα και από τον Θεό. Οπότε, τι κάνει ο Θεό όταν βρει μια ψυχή που έχει διάθεση. Πολλέ φορέ, τι ταλαιπωρεί και είναι σε απορία η ψυχή. Μα γιατί τούτο, γιατί το άλλο και δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και αν το θέλει γρήγορα μια λύση, μια απάντηση, δώσ' μου, εξηγήστε μου, πέστε μου. Αν το δωθεί αυτή η απάντηση καταργείται η προοπτική αυτής της πνευματικής γέννας. Και ο άνθρωπος λέει δεν το αντέχω, θα κάνω αυτό, θα κάνω το άλλο, θα γεμίσω τη ζωή μου με πράγματα για να ησυχάσω. Πολλέ φορέ, δεν υπάρχει δυσκολίε. Είναι ο τρόπος που τη διαχειριζόμαστε. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν επιμείνει σε αυτό, ζυμωθεί σε αυτή τη την κατάσταση, αν επιμείνει να παραμένει στην αναφορά του, στο σώμα του Χριστού, τότε μέσα στην πορεία του χρόνου αρχίζει να μαλακώνει η καρδιά του ανθρώπου. Να γίνεται πιο ευαίσθητος ο άνθρωπος και ταυτόχρονα πιο ευρύχωρος. Το πρόβλημα της αμαρτίας μας είναι η στενοκαρδία μας και η σκληροκαρδία μας. Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που ξεπερνούνται τα λογικά μας με αυτά που μας συμβαίνουν ο άνθρωπος γίνεται πιο μα με ανακαόλου την καρδιά του και πιο ευρύχωρος, πιο συγκαταβατικός και αρχίζει τότε να είναι πιο δεκτικός του Λόγου του Θεού και τότε ο άνθρωπος αποκτά ικανότητα να ακούει και το Λόγο του Θεού μου λέει κάποιος άνθρωπος η λογική μου άλλα μου λέει και άλλα μου λέει η καρδιά μου. Αν ακολουθήσω όμω την καρδιά μου θα δικήσω τον εαυτό μου τι να κάνω. Δέστε. <σκυρ> είναι ένα άνθρωπο που ε, έχει λειτουργεί καρδιακά. Αντιλαμβάνεται. Έχει μια άλλη αντίληψη. Εμεί μόνο με το μυαλό δαξις σκεφτόμαστε και σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε και δεν ακούμε την καρδιά μας. Και όταν λέμε καρδιά μα, όχι τα συναισθήματά μας. Την εσωτερική φωνή του Θεού, τη συνείδησή μας, αυτό που εσωτερικά ξέρουμε. Αυτό που γνωρίζουμε ως αλήθεια και λέει, έχω μία φωνή που μου λέει η λογική μου και μία φωνή που μου λέει η καρδιά μου. Αν ακολουθήσω την καρδιά μου, θα δικήσω τον εαυτό μου, τι να κάνω. Και ένας άλλος άνθρωπος, ένα νερό παιδάκι. Δεν είναι πολύ εξύπνος και μορφωμένος. Η πρώτη αμαρτία που εξωμολόγησε ποια εξωμονήθηκά ήταν όταν μου είπε, κοσμικό παιδί. Δεν αγαπώ μόλι την καρδιά μου τον Κύριο και οι καλοί χριστιανοί έρχονται να του πει πως θα μου λυθούν τα προβλήματά μου και λένε όλα όλα όλα και λες όσα είπαν ήταν η κυριαρχία του εαυτού τους η παρουσία του εαυτού τους όπως για να το πούμε και πιο απλά γιατί ίσως την προσβάλαμε πολύ την ιστορία όμως όχι αδίκως ως ένα σημείο η άντληση λοιπόν της ταυτότητας του ανθρώπου από την ιστορία ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο του αυτο, αυτοερωτισμού του. Όταν προσπαθούμε να αντλήσουμε την ταυτότητα μας από την ιστορία τελικά αυτό ουσιαστικά είναι το περιεχόμενο του αυτοερωτισμού μας. Τη δικαιώστερια αυτού μας ψάχνουμε. Την εικόνα του εαυτού μας προβάλλουμε. Τον εαυτό μας θέλουμε να δούμε και να ερωτευτούμε. Θέλουμε να έχουμε μία ιστορία προσωπική ή κοινωνική που να μας δικαιώνει για να μπορούμε να αγαπούμε τον εαυτό μα. Πάνω εδώ ώρα. Το είπαμε, ίσως δεν το είπαμε φορά. Αυτό που είπαμε, αγάπη στου εχθρού, είναι τελειότητα. Η αδυναμία μα επιτρέπει ίσω να κατέβει ο πύχη. Λοιπόν, ναι. Όπω λέμε ότι είναι καλό να σηκώσουμε το σταυρό μα και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αλλά η Εκκλησία, και στη θεία λειτουργία μάλιστα, τι λέει, υπερτουριστήρι μα από πάση θλίψη, οργή, κινδύνου και ανάγκη. Σκέτο και λέει. Λέμε, ναι, το κορυφαίο είναι αυτό. Να αγαπώ τον πόνο, γιατί αυτό θα μου οδηγήσει ανάσταση. Αλλά λέω στον Θεό, δεν είμαι και τόσο δυνατό, είμαι αδύνατο. Και επειδή κι αν μου δώσει τέτοιο πόνο, δεν το σηκώσω και θα δραπετεύσω, πάρε μου τον πόνο και τη θλίψη. Με αυτή τη λογική λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να συμβεβαστεί με το μέτρο της αδυναμίας του, να μην το παίξει ηρωας και άγιος και να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το πλαίσιο γνωρίζοντας όμως ότι αυτή είναι η αδυναμία του και να μην μείνει σε αυτό και να αναπτύσσεται. Και μέσα από αυτή την αδυναμία του, μέσα από αυτή τη διαπροσωπική δυσκολία, μέσα ίσω από αυτή τη διαπροσωπική σύγκρουση να κατανοήσει τι συμβαίνει και στον αυτό και στον άλλο. Γιατί εν τέλει η σχέση τι είναι, σε μια πραγματική σχέση αποκαλύπτεσαι και αποκαλύπτει, Γνωρίζει και γνωρίζεσαι. Συγχωρεί και συγχωρείσαι. Και γνωριζόμαστε όχι μέσα στην τελειότητά μα και δεν αποκαλυπτόμαστε μόνο στην τελειότητά μα, αλλά και μέσα στην πτώση μα, μέσα στην αδυναμία μα, μέσα στη δυσκολία μα. Άρα, βεβαίω, γι' αυτόν τον λόγο, και ένα άλλο λόγο που μπορούμε να πούμε, γιατί ίσω θα προηγούμενα να φέραμε μια απογοήτευση και να ακούσετε κάτι λίγο σκληρά. Ας παραδεχθούμε ο καθένας το μέτρο μας και όπως και αν είμαστε και ό,τι και αν είμαστε θα μας δώσει τη λύση ο Χριστός αν θέλουμε. Και λάθος να κάνουμε αν έχουμε διάθεση θα βγει το σωστό. Και δεν πειράζει το κάτω-κάτω να κάνουμε και λάθος, ρε παιδί μου. Πειράζει να χάσουμε αυτή τη σχέση και αν δεν διεκδικήσουμε αυτή τη σχέση. Είναι προτιμότερο να κάνουμε λάθη παρά να μην διεκδικούμε αυτή τη σχέση. Έτσι λοιπόν, βεβαίως, εάν η πραγματικότητα μας είναι αυτή που λες, ας κινηθούμε έτσι. Αλλά με τη διάθεση όμως να μην έχουμε βεβαιότητες και να εγκλωβιστούμε στις βεβαιότητές μας. Λίγο μου στο κυρία υπάρχει ένα δίκημα ένα δίκημα για να λίγω στην καρδιά από το μας είναι στο όμως ο η θέση να κληθούμε να δεν πρέπει να το δεύτερο δεν το Και αν δεν το τη Τι λυσσίς υπάρχουν. Αυτό το Δεν είναι μια περίπτωση. Δηλαδή, κανείς που χρητικά πάει δικαστήρια, δεν ε, ε, λοιπόν. Για κάποιο λόγο που χρητικά πασεκί. εκεί. Ε, μαρτυρία μας ή θα τον αφώσει ή θα τον καταδικάσει τι θέλετε να γίνει τι πρέπει να γίνει εσείς τι θα θέλατε και εγώ αν τι θα να κάνω δεν θα να το ερώτημα και εγώ αν ήξερα τι θα σας απαντούσα θα σε έπρεπε να το ερώτημα Κι εγώ αν είχα ξαρτία πρέπει να απαντήσω, δεν θα σα υπέβαλα το ερώτημα. <laughs> Ξέρετε, είναι γενικά αυτά βεβαίω. Νομίζω ότι ένα ασφαλή δείκτη είναι η καρδιά μα, που νιώθει. Όπω επίση, δεν είναι πάντα, ε, πάντα λάθο το να λέμε όχι. Το να λέμε, το να έχουμε και αρνητική στάση δεν σημαίνει απουσία αγάπη πολλέ φορέ. Το να λέμε και όχι δεν είναι άρνηση αγάπη. Μπορεί να είναι πραγματική αγάπη. Όπως και ο ίδιος ο Θεός δεν μας απαντάει άμεσα. Δεν μας λύνει τα προβλήματα. Άρα η αγάπη δεν είναι πάντα το ναι. Πολλές φορές είναι και το όχι. Κατά τρόπο δεν ξέρω τι μπορούσε να ισχύσει κάθε περίπτωση. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το πρώτο δεν είναι πρακτικά τι θα κάναμε σε μια τέτοια περίπτωση. Αλλά είναι τι διάθεση υπάρχει στην καρδιά μας. Το κάνουμε με την καλή μας καρδιά ή με του Χριστού την καρδιά. Η καλή μας η καρδιά είναι το συνέστημα του χαρακτήρα μας, του ψυχισμού μας... είναι επιλογή μας γιατί είναι έτσι η θέλησης, η διάθεση και το ήθος του Χριστού. Δηλαδή βγαίνει αυτό από μια καρδιά που πλημμυρίζει ή έχει αναφορά στον Χριστό ή από έναν καλόν άνθρωπο. Άλλο ο καλός άνθρωπος που λόγω χαρακτήρως ή δυο συγκρατσίες ευαισθησίας ε, κάνει μια υποχώρηση και άλλο από μια καρδιά η οποία η απο εναν καλό τη ανθρωπος που λογω χαρακτηρα η δυο συγκρατσιες Χριστού και κατά αυτόν τον τρόπο λειτουργεί με, με, με, με αυτόν τον τρόπο. Άρα το πιο σημαντικό είναι να αποκτήσει η καρδιά μας τη συνείδηση του Χριστού. Αν την αποκτήσει, ξέρουμε προσωπικά τι θα κάνουμε. Θα μπορούσαμε όμως, έτσι θεωρητικά να πούμε, αν όχι σε αυτή την περίπτωση, σε πολλές άλλες, δεν είναι πάντα αγάπη το να λέμε ναι. Μπορεί να λέμε και όχι και να είναι αγάπη. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, εάν κάποιος θα καταδικαστεί με τη μαρτυρία μας, μάλλον δεν είναι και πολύ αγάπη αυτό. Εκτός αν είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Γιατί αυτό που προτείνει ο Κύριος είναι η επίκεια. Μας καλεί να γνωστοποιήσουμε την ταυτότητα μας μέσα από την επίκεια. Μία άλλη στιγμή του Χριστό είναι η επίκεια. Είναι η καταλλαγή, είναι η συγχώρεση. Καταρχή μας αποτρέπει ο Χριστός να πηγαίνουμε στα δικαστήρια. Πήγαμε για κάποιον λόγο. Δεν μου φαίνεται και να είναι αγάπη και σύνδεση Χριστού να θέλουμε την καταδίκη του άλλου ή να μην ψάχνουμε την αθώση εκτός από κάποιους, κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν έρχονται τώρα στο μυαλό μου. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια στάση ίσως που να φανερώνει μια επίκεια, μια καλοσύνη πραγματική. Και αυτή είναι δυνατόν να αλλοιώσει. Είναι δυνατόν να αλλοιώσει και τον άνθρωπο που υπέπεσε ίσως σε κάποιο έγκλημα, οποιασδήποτε μορφής. Γιατί οι, οι, οι λέει, λέει, λέει ο κόσμος ότι παιδαγωγικά υπάρχουν φυλακέ φυλακές και νόμοι για να αποφεύγει ο άνθρωπος το κακό. Πολύ σωστά. Η ουσία αυτή τη παιδαγωγής προσέκησης είναι ο φόβος. Αλλά με το φόβο δεν δημιουργούνται άνθρωποι με συνειδήσεις. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην εφαρμόσει τον φόβο σε μια μεταπτωτική κοινωνία που οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι μεταξύ τους. Όμω, αν μιλούμε για μια ενχριστό πολιτεία και ένα Χριστό πολιτεύμα δεν οικοδομείται αγωγή και παιδεία μέσα από το φόβο αλλά μέσα από την επιοίκεια που γεννά την ελευθερία και την προσωπική ευθύνη. Δηλαδή, η επιοίκεια δική σας είναι δυνατό να ενεργοποιήσει την προσωπική ευθύνη του εγκληματία και να του γεννήσει μια διάθεση ελευθερίας προς το καλό. Δηλαδή, να τον αλλοιώσει και θελεματικά έξω από τον φόβο να κατευθυνθεί το κακό. Επειδή όμω δεν έχουμε αυτή. Στο καλό, στο καλό, ναι. Επειδή όμω δεν, δεν ζούμε σε μια χριστιανική πολιτεία και οι άνθρωποι μεταξύ του ζουν σε μια πτώση. Μιλούμε για το επίπεδο που είπε η Πανδώρα, τότε η μόνη αγωγή που προσφέρει ο κοσμικό θεσμικός παράγων είναι ο φόβο. Γι' αυτό ο κόσμο σήμερα στηρίζει στον νόμο και στο φόβο. Δεν στηρίζει τη χάρη και την ελευθερία και την επίοικια. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Αλλά αυτό το πνεύμα του Χριστού, άμα το σημεριστεί ο καθένας προσωπικά, είναι δυνατόν να λοιώσει την κοινωνία πραγματικά. Ας υπάρχει αυτό ο νόμος και ο φόβος, γι' αυτό ας το πάρουμε και προσωπικά. Σε μια σχέση ή στην εκκλησία, αν προβάλλεται η στην εκκλησια αν προβάλετε η απειλη της κολάσεως, ο φόβος και ο νόμος, ναι, στιγμή δίνουν μια συστολή στον άνθρωπο και το συγκρατούν από τα πάθη, αλλά δεν τον ελευθερώνουν από τα πάθη. Γιατί δεν του τη διάθεση σχέσεις και αγάπης με τον Χριστό που αυτό θα τον ελευθερώσει από την αμαρτία αλλά τον εγκλωβίζει σε μία ενοχή στην οποία ενοχή δυναμώνει ο εγωισμός του ανθρώπου και αυτό δικαίωσή του. Η ενοχή δεν είναι λύτρωση, η ενοχή απλώς μπορεί να γίνει μία φορμή για να ελευθερωθεί όχι να εγκλωβιστεί σε ενοχικούς συμπλεγματικούς σχηματισμούς ο ανθρώπου μέσα του. Γι' αυτό... Η Εκκλησία δεν μπορεί να οριστεί θεσμός με αυτά τα μέτρα, αλλά είναι στάση ζωή ζωής και είναι προσωπική σχέση. Και επειδή ακριβώς είναι σχέση, στις σχέσεις δεν υπάρχουν νόμοι. Δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει ελευθερία, υπάρχει επίγγε, αλλά υπάρχουν και όρια. Τα όρια όμως που διαμορφώνονται μέσα από αυτή την προσωπική σχέση, τα οποία όρια μπορεί να είναι μια καταφατική ή αρνητική Διάθεση σε κάποια θέματα που προκύπτουν σε μια διαπροσωπική σχέση. Η έννοια των ορίων με αυτή την έννοια δεν προσβάλλει τη σχέση, αλλά αναδεικνύει τη σχέση. Αντί λοιπόν των ορίων υπάρχει ο πρόσωπος νόμος και η απειλή και ο φόβος. Συντροπή της μιας δοξιολογίας όμως απόψε τις φορές με τον άσχοδο που Ακόμα που μπορείς να έχεις τη νομία μαζί σου και να δυστήξεις να το καριώσεις με τον καλύτερο τρόπο, θα πρέπει να σταματήσεις τον νόμο. Κοιτάξτε. κοιτάξτε. Έτυχε ένα, έχω τέτοια προσωπική υπηρεία. Την άλλη φορά σας διαβάσω ένα γράμμα ενός ανθρώπου στη φυλακή που κάνει φόνο και ληστεία. Και θα καταλάβετε ότι αυτό θεολογεί περισσότερο από εμάς. Γιατί είναι σε κατάσταση μετανία. Σε κατάσταση μετανία. Θα ολοκληρώσω. Κατάλαβω τι σκέψει σου. Είναι, ναι, είναι, σε, είναι σε κατάσταση μετανία αυτός ο άνθρωπος. Για την εκκλησία τα πράγματα είναι πολύ ανοιχτά. Ας πούμε, υπάρχει το επιτίμιο για κάποιε αμαρτίε και η έννοια των επιτήμιων έχει την παιδαγωγική αξία με την πραγματική τους διάσταση δηλαδή να δει ο πνευματικός πότε ο άνθρωπος ωφελείται ή όχι από το επιτήμιο και ποιο είναι το κριτήριο τη ωφέλειας του πότε τι τον προωθεί στη σχέση με τον Χριστό τι οικοδομεί τη σχέση αυτή και πολλές φορές έναν βαρύτερο αμαρτήσαντα μπορεί να τον αμνηστεύσει από το επιτήμιο αν αυτό τον βοηθάει σε αυτή τη σχέση. Και έναν ελάχιστα αμαρτήσαντα... μπορεί να το βάλει σκληρό επιτίμιο... γιατί αυτό το οφείλει τη σχέση. Άρα εκεί είναι καθαρά προσωπικά τα πράγματα. Στον κοσμικό νόμο δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Γιατί είμαστε... γιατί πέρα... του ότι... υπάρχει έννοια ότι το λάθος πρέπει να τιμωρηθεί με κάποιον τρόπο... αυτό... θεωρούν ότι είναι ένα παραδειγματισμός για τους υποψήφιους εγκληματίε. Και εφόσον ακόμα η κοινωνία και ο κόσμος δεν δίνει μια αγωγή πραγματικής ζωής, σχέσης που θα γεννήσει ένα αληθινό ήθος και ζούμε μέσα στη μπτώση, τότε προτείνεται ο νόμος ότι ό,τι και, και αν κάνεις, όσο επηγέ και αν δείξει, θα τιμωρηθείς για αυτό που έκανες. Αυτό για έναν κόσμο πτώση λειτουργεί θετικά ή αποτερεπτικά σε κάποιο κακό. Με αυτή την έννοια. Αν και θα μπορούσε η κοινωνία και το σύστημα ακόμα να είναι πιο ευέλικτο. Δηλαδή να κρίνει προσωπικά την ιστορία. Δηλαδή θα μπορούσε να δει στο ενός ανθρώπου, εγκληματία, ότι πλέον είναι ένας αναγεννημένος άνθρωπος που είναι αδύνατο να κάνει κακό. Εξεντρώντας και τους τρόπους που έγινε το κακό. Αυτό θα μπορούσε να το κάνει η κοινωνία. Αλλά ποια κοινωνία και ποιος κόσμος. Μπορεί όμως να το κάνει η εκκλησία που φέρει αληθινά το πνεύμα του Χριστού. Ναι. Την ξέρω. Αν το κάνεις αυτό το πράγμα, ετοιμάσου για φωτοστέφανο. <κυρίζει> είναι αγιότητα αυτό το κάνεις. <κυρίζει> λέει, θα μπορούσε, λέει, άμα κάποιος σκοτώσει κάποιο δικό μου, έχω το δικαίωμα να συγχωρέσω αυτό μου <κυρίζει> και να μην τιμωρηθεί. <κυρίζει> να μην τιμωρηθεί, <κυρίζει> να μην την κατάδικη του. Να σας πω συνοπτικά μόνο, <κυρίζει> αυτός που μου έστειλε το γράμμα, είναι σε κατάσταση μετανία. Συγκράτησα μία κουβέντα στο γράμμα, θα διαβάσω αν θέλετε την επόμενη φορά. Μου λέει, ζήτησα από το Θεό αυτό δεν μου το δώσε, ζήτησα από το Θεό το άλλο δεν μου το δώσε. Ό,τι ζήτησα από το Θεό δεν μου το δώσε. Μου έδωσε όμως το πιο σημαντικό, την αγάπη Του. Ποιος όμως το λέει αυτό. Αλλά είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε μέσα, δεν είμαστε εγκληματίε, είμαστε καλοί άνθρωποι γι' αυτό πρέπει να ταυτίσουμε τον εαυτό μας με τον εγκληματία να καταλάβουμε πόσο χάλια είμαστε πόσο νεκροί είμαστε για να μπορέσουμε να αισθανθούμε αυτόν τον λόγο δηλαδή να λάβουμε πύραν της αγάπης του Θεού ή καλύτερα να καταλάβουμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα το σημαντικότερο δώρο είναι να γευτούμε την αγάπη του Θεού Σαν κυρίου και θεού μα. Και ο καθαγιασμό του σώματο μα, σαν λαό του πνεύματο, μπορεί να οδηγήσει στην πράξη του αποστολού πάβου το σώμα του. Όλοι λέω εγώ ζω: Δεν είναι μείον Χριστό, και αυτό να είναι γνώμονα στη ζωή του ανθρώπου σε αυτό που περιλαμβάνει και την αγάπη και την ανθρωπία, και τη μετάνοια και γενικότερα όλη τη σχέση του ανθρώπου απέναντι στον άνθρωπο. Mm -hmm. ναι. Για ένα τελικό σημείο, διαβάζουμε κάτι και φύγαμε. Είναι από τον Άγιο Σιούλωνο. κάτι πολύ τρυφερό, κάτι πολύ απλό και από το οποίο βλέπω πόσο απλά ο άνθρωπος μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Πόσο εύκολο είναι. Ήταν Πάσχα. Γυρνούσα από τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής, στο κατάλημά μου, στο Μήλο. Στο δρόμο είδα έναν εργάτη. Όταν τον πλησίασα, με παρακάλεσε να του δώσω ένα αυγό. Δεν είχα. Γύρισα στο μοναστήρι και πήρα από τον πνευματικό μου δύο αυγά. Το ένα το έδωσα στον εργάτη. Μου λέει, είμαστε δύο. Τότε του έδωσε και το δεύτερο. Και όταν απομακρύνθηκα, άρχισα να κλαίω από συμπόνια για το φτωχό λαό του Θεού. Και έτσι ήλθε στην ψυχή μου το πένθος για όλο την οικουμένη και για κάθε κτίσμα. Μια άλλη φορά επίση Πάσχα... Πηγαίνοντα από τη μεγάλη πόρτα του μοναστηριού προ το νέο κτίριο τη μεταμορφώσεω, βλέπω να έρχεται προ το μέρο μου ένα παιδάκι, περίπου τεσσάρων ετών. Με χαρούμενο πρόσωπο. Η χάρη του Θεού χαροποιεί τα μικρά παιδιά. Είχα ένα αυγό και το έδωσα στο παιδάκι. Χάρηκε και έτρεξε στον πατέρα του να του δείξει το αυγό. Και γι' αυτό το ελάχιστο πράγμα ο Θεό μου έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπησε κάθε πλάσμα του Θεού και το άγιο πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Σαν γύρισα στο κελί μου. Προσευχόμου με δάκρυα στον Θεό για πολλή ώρα και για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Απλά πράγματα. Αλλά τι γίνεται. Εμείς είμαστε τόσο βιαστικοί. Δεν βλέπουμε τα θαύματα και την παρουσία του Θεού στο κάθε τι. Και ο Θεός τι θέλει. Είναι τόσο ήσυχος, τόσο λεπτός που θέλει και από μας να έχουμε στιγμές, ησυχές και λεπτότητος. Να μπορούν οι κερές μας να πιάνουν τα ήσυχα πράγματα, τα μικρά πράγματα. Ο Θεός είναι τόσο ταπεινός που αποκαλύπτεται σε όλο Του το μεγαλείο στα πιο λεπτά και μικρά πράγματα. Εμείς όμως πρέπει να είμαστε τόσο ευαίσθητοι μέσα μας και τόσο λεπτοί. ούτω ώστε να αντιλαμβανόμαστε από αυτά τα λεπτά πράγματα, τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Χριστός. Από ένα αυγό έφτασε σε τέτοια κατάσταση προσευχής να αγαπάει όλο τον κόσμο. Γιατί είχε λεπτότητα και η λεπτότητα αυτή Του τη γέννησε η προσωπική αναζήτησή του και ο πόνος για τον Θεό και ότι για πάρα πολλά χρόνια στηρίζει τη χάρη του Θεού και ζούσε αυτήν την κόλαση της απουσίας του Θεού. Και αυτό τον έκανε από ευαισθησία και λεπτότητα και να αντιλαμβάνεται έτσι τα γεγονότα στη ζωή του και τέτοια προσευχή να γεύεται και τέτοια χάρη από τον Θεό να έχει. Αλλά εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στη σκληρότητά μας και στη χοντράδα του νου και των παθών μας. Τα επόμενη Δευτέρα. Διευχόν να Αγίον Πατέρο, εμμόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, να ελέησουν